Αρχαία κομμωδία, δηλαδή ο Αριστοφάνης για μας, μια και από αυτόν έχουμε μόνον ολόκληρα έργα. Έχει μια φόρμα καλοριθμισμένη, άψογη, τέτοια που και η παραμικρή παρασαλευσή της να παράγει νόημα. Και μέσα σε αυτή τη φόρμα υπάρχει ένα σημείο, το οποίο για λόγους που φαίνεται έχουν σχέση και με δικές μου προσωπικές αιμουνές. εμένα με εγωιτεύει περισσότερο απ' όλα και το οποίο επιπλέον μου φαίνεται ότι είναι και το κατεξοχήν αποτύπωμα της δημοκρατίας πάνω σε αυτή τη φόρμα. Είναι το σημείο της παράβασης, όπου ξαφνικά το έργο διακόπτεται και ο χορός γίνεται ο ίδιος ο ποιητής, που συνομιλεί με τους θεατές και καμιά φορά κάνει δημόσιο απολογισμό της δουλειάς του ή την κρίνει μόνος του ή λέει τα παράπονά του. Εάν υπήρχαν οι δυνατότητε, θα ήθελα να κάνω μια ολόκληρη σειρά εκπομπών και για την σύνολη φόρμα τη αρχαία κομμωδία και ειδικά για την παράβαση. Υπό τι παρούσε συνθήκε, όμω, προτιμώ να αποσπάσω την παράβαση, που έτσι κι αλλιώ αποσπασμένη είναι από τα συμφραζόμενα τη κομμωδία, και να την χρησιμοποιήσω κάνοντα δεύτερη φορά το κόλπο που αυτή κάνει μόνη της μία φορά στο έργο μέσα, χρησιμοποιώντας την για να πω κι εγώ κάτι. Έτσι λοιπόν, και επειδή ειδικά όταν κανείς αισθάνεται πολύ βαρύς, νομίζω ότι είναι σωστό να υιοθετεί τον πιο πανηγυρικό τόνο που μπορεί να σκεφτεί, σήμερα θα διαβάσω τρεις παραβάσεις του Αριστοφάνη. Βασισμένες και τι τρεις, για να μην θέσω τώρα ζήτημα επιλογής μεταξύ μεταφραστών, στις κλασικές μεταφράσεις του Θρασίβουλου Σταύρου, όπου η μέρημνα για τη φόρμα και για το μέτρο είναι έκδηλη και πολύ συχνά οδηγεί και σε ικανοποιητικό αποτελέσμα. Μάλιστα, το πρώτο που θα ακούσουμε από το έργο «Η Σφίγκες» δεν είναι καν τυπική παράβαση. Είναι μια μικρή, εμβριακή παράβαση, ενώ ακόμη δεν έχει φτάσει η δεν ειναι καν τυπικη παραβαση ειναι μια μικρη εμβριακη παραβαση ενω ακομη δεν εχει φτασει η ωρα της καθαυτοπαράβασης. Είναι δυο λόγια που λέει ο Ξανθίας savnica γυρίζοντα prosotheates με Correre mi Σε τα το έργο τώρα στο κοινό Πρώτα μια εισαγωγή να μην προσμένουν. Κάτι από μας πολύ σπουδαίο, μα κι ούτε αστεία χοντρά από τα μέγαρα κλεμένα. Δεν έχουμε δυο δούλου που να ρίχνουν καρύδια στου θεατέ από καλάθι, ούτε ηρακλή που τους στερούν το δείπνο, ή πόμπεμα καινούριο του ευρυπίδι. Κοψίδια δε θα γίνει ο κλαίωνα πάλι. Γιατί είχε τύχει και έριξε μια λάμψη. Ένα έξυπνο θα δείτε τώρα εργάκι, όχι πιο πάνω από την αντίληψή σα, αλλά από κομμωδία χιδέα πιο άξιο. Solo voy con mi pena, sola ama mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande pavilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. τις νεφέλες, στην καθαυτό παράβαση πια, ο Αριστοφάνης είναι πιο αναλυτικός επιμένοντας στο ίδιο πάλι θέμα. Στην προσπάθεια να υπογραμμίσει την αιμονή του στην ποιότητα, στο καλό χιούμορ και ταυτόχρονο στο πραγματικό πολιτικό αποτελέσμα. Και μολονότι είναι καταφανές ότι έχει παράπονα, τα παράπονά του τα μετατρέπει σε ένα είδο παιχνιδιάρικη έπαρση. Και εξηγώντα πόσο δεν δέχτηκε να ταπεινώσει το γούστο των θεατών, στην ουσία του ζητά μια ανταπόδοση. Πάνω ναι. «Την αλήθεια σε σας, μα το Θεό το διόνυσο, που μανάστησε τώρα θα πω, θα μιλήσω ελεύθερα. Όσο βέβαια την νίκη ποθώ, κι άξιο να με πουν ποιητοί, άλλο τόσο είναι αλήθεια, που εγώ, έχοντάς σας για έξυπνος, και από πίστη πως το έργο μου αυτό, που πολύ το δούλεψα, έξοχο είναι, είπα θα έπρεπε εσείς πρώτοι να το κρίνετε. Κι όμως έχασα εγώ. Νικητές βγήκαν άλλοι» του Σορού. Άδικο ήταν. Σε εσά τους οφούς το παράπονο θα πω, που για χάρη έκανα εγώ τόσον κόπο και δουλειά. Λοιπόν, έρχεται τώρα κι αυτή η κομμουδία μου, ψάχνοντα σαν την ηλέκτρα του μύθου, μη βρει όπω όπως πριν θεατές. Θα γνωρίσει ασφαλώς αν τη δει την πλεξίδα του αδερφού. Για κοιτάχτε πόσο είναι σε μνη. Πρώτον, δε σα ήρθε εδώ με ένα πέτσινο πράγμα, χοντρό και στην άκρη κόκκινο, κρεμασμένο μπροστά, να γελούν βλεποντάς το τα παιδιά. Δεν κορόιδεψε αυτή φαλακρούς, ούτε κόρδα έσυρε. Κι αν με στο έργο ένας γέρος μιλά, δεν χτυπά άλλο πρόσωπο με ραβδί, μήπως έτσι οι χοντρές ανοστιές του ξεχαστούν. Δεν χυμά μέσα εδώ με δαδιά, με τρελάξε ξεφωνητά, στον εαυτό τη πιστεύεται αυτή μόνο και στους στίχους της. Και ενώ είμαι εγώ. Δεν το παίρνω απάνω μου. Κι ούτε δα γελό το κοινό, λέγοντας δύο και τρεις φορές όλο τα ίδια. Έχω νου που γεννά νέες μορφές κάθε φορά. Πόλες έξυπνες, μα η κάθε μια πάντα νέα και αλλιώτηκε. Περδίδε. Ως εδώ, εκείνο που θολώνει ίσως λίγο τα κομμάτια που ακούσαμε, είναι μια επίγνωση μοναξιές. Ένας καλλιτέχνης μόνος του μιλάει στους θεατές του και προσπαθεί να απολογηθεί σχιζοφρενικά οξύμορα για την ποιότητά του. Αλλά το πράγμα ξεκαθαρίζει στους υπείς, όπου ο Αριστοφάνης επιτίθεται πια για λογαριασμό των δασκάλων του, των πατέρων του ή των συνοδοιπόρων του, για λογοριασμό όλων όσοι προσπάθησαν ο καθένα με τον τρόπο του να υπερασπίσουν κάποια ποιότητα. Ο αρχαίο Μάγνης, ο κρατίνος, τον οποίο έχει ξεσκίσει ο σε διάφορε κομμωδίε, όμω εδώ αποδεικνύεται ότι η Χλέβη είχε για υπόβαθρο έναν απόλυτο σεβασμό, ειδικά για τον Κρατίνο, που φαίνεται ότι έχει εξοφλήσει πια, και ο οποίο όμω την τελευταία του νίκη, σημειωτέων, θα την πάρει τον εαυτό του γράβοντας ένα έργο με θέμα τον εαυτό του Μεθίστακα και για τον κράτη φυσικά, αυτόν που στην ουσία τραβάει έναν άλλο παράλληλο δρόμο. και έτσι η έπαρση και το παράπονο εξαγνίζονται μες στην ευγένεια της παραδοχής του ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να πορευτεί. Και φαίνεται πως εδώ ευνοούμαστε γιατί η μετάφραση του Σταύρου έχει πετύχει εξαιρετικούς αναπέστους. Στο καλό, στο καλό, κι όλα σε σένα δεξιά Η δική μου καρδιά όπως ποθεί Ο αγοραίος ο Δίας να σου γίνει βοηθός και αφού βγεις νικητής να γυρίσεις εμάς Με πολλά στο κεφάλι στεφάνι Στους ανάπαιστους τώρα προσέξτε Που θα πούμε ο εσείς Που και μόνοι σας ή τη μουσα πολλά δοκιμάσατε ως τώρα Απ' τους γέρου δασκάλου χωρών κομικών αν κανένας μας πίεζε να βγούμε, να απαγγείλουμε στίχους μπροστά στους θεατές, σε παράβαση, εμείς τέτοια χάρη, δεν του κάναμε πρόθυμα. Αλλά ο ποιητής που μας έβαλε τώρα ταξίζει, γιατί εχθρεύεται αυτούς που μισούμε κι εμείς, και το λουμά να φωνάζει το δίκιο, και το σύφουνο ορμά να χτυπήσει, χωρίς να δηλιάσει, τον άγριο κυκλώνα. Όσο τώρα για εκείνο που κάνουν πολλοί από εσά, που τον βρίσκουνε λέει, και απορούν και ρωτούν γιατί τόσο καιρό δεν ζητούσε χωρό στο όνομά του, την εξήγηση ανέθεσε τώρα σε εμά να σας δώσουμε. Λέει ο ποιητής μας, πως ο λόγος της του τούτης δεν είναι η αμυαλιά, μα πιστεύει πως είναι η δουλειά του δασκάλου χωρών κομικών το πιο δύσκολο πράμα στον κόσμο. Της ρηχτήκανε πάμπολιος τώρα, μα αυτή χαμογέλασε μόνο σε λίγους. Ξέρει εκείνο εξάλλου, έχει δει από καιρό, πως η γνώμη εύκολα αλλάζει. Και ξεχνάτε, απαρνιέστε τους πρώτους ποιητέ! Τα γεράματα μόλις τους βρούνε. Ξέρει πόσες το μάγνη έχουν βρει συμφορές, Μόλις άρχισε ο δόγιος να σπρίζει, Ενώ ενάντιας αντίπαλους είχε χορούς, Νίκης στη μένα ένα πλήθος. Απ' το στόμα του πόσες ακούατε φωνές, Φτεροθρόισμα και χτύπο κυθάρας, Πράσινο είχε βατράχει βαφτεί, Και για σα το λιδό το ζζούν είχε κάμει όταν γέρασε πια. Νιώσαν ήταν, αυτό δεν γινόταν. Του πατέ έξω, γιατί τον αστείον η πηγή στην ψυχή του είχε τώρα στερέψει. Ο κρατίνος, θυμάται και αυτόν ο ποιητής, σαν ποτάμι σε ολόστρο κάμπου από επένου ζωσμένο σε κιλά γραμμή, και κατέβαζε μες τα νερά του, συγκλαδόκορμα και πλατάνια ψηλά, μα και αντίπαλου τι τις ρίζες. ύμνων τεχνίτες, Δωρό, σηκοπέδιλη, σ' όλα τα γλέντια, μήπω άκουγε κι άλλο τραγούδι από αυτά. Τόση δόξα είχε τότε ο κρατίνο. Τώρα στάλα πλαχνιά δεν αισθάνεστε εσεί, σαν κοιτάτε αν να ραδιάζει, να μην έχεις τη λύρα του μείνει χορδή, να τις πέφτουνε πια τα στριφτάρια, κι όλοι οι αρμοί τη να χάσκουν. Κι αυτός ο φτωχό, τριγυρνάδο και εκεί ο γεροντάκο, σαν κανένα κονά, με στεφάνι ξερό, στο κεφάλι και ψόφιο τη δίψα. Πριτανείο του τούπρεπε μέσα σ' αυτό για τις τόσες του νίκες να πίνει κι αντισάχλες να λέει να κοιτά ως θεατής, πλάι στο διόνυσο με όψη γελάτη. Μα κι ο κράτη, σαν πόσους θυμούς από σας δεν δοκίμασε, πόσα στραπάτσα που από στόμα ηχερό σαν πιτούλες για σας εξεφούρνιζε τα εξυπναστία και χορτάτη από τέτοιο προσφάι που πολύ δε σα τύχιζε φεύγατε πίσω. Τουτό όμω, μια πέφτοντας, μια πάλι ορθός, είναι ο μόνος που βάσταξε ωστόσο. Να ποιοι λόγοι αναγκάζαν λοιπόν τον ποιητή να, να Σκεφτόταν εκεί κιόλας, λαμνοκόπος να γίνει πω τέριαζε, πριν στο τιμόνι να βάλει το χέρι. Και αφού μάθει τιμόνι, στην πλώρη να πάει, τους κερούς από κει να γναντεύει, να γίνει, αυτεξούσιος τερνά. Για όλα αυτά, κι επειδή φέρθηκε έτσι, μετρημένα, επειδή δε σαλτάρεις εδώ, μα μυαλιά να ραδιάζει παλάβρες. Βροντερά ασκηματίσουν τα ζήτω γι' αυτόν. Για τιμή του ποιητή μας υψώστε, στην ενδέκατη επάνω κουπιά, Αχολόη τον λινέων γιορτινό, μα αναγάλια να φύγει από εδώ, Σαν του δώσετε αυτό που ποθεί, και η χαρά στη θοριά του να λάμψει.